Το σώμα, παράλληλο με το ποτό, η μπάρα το... Στα δύο mm. το πάνω μέρος μένει, το κάτω μέρος φεύγει, περπατάει και φεύγει <χει> <χει>